Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε μες τα όνειρά μας ομιλούν κάποτε μες τις σκέψιτες ακούει το μυαλό και με τον ήχο τον για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας Σα μουσική τη νύχτα μακρινή που σβήνει.